ποτε διατυπώσεως ήτι τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής Και χωρίς να συντρέχει Αυτόφορος κατάληψης Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης Ή συγγένρωσης με κλειστό χώρο Ή εν υπέθρο Πάσα τιάπτη θα διαλύεται δια των όπλων Μέχρι νεωτέρας διαταγής Απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς Της πόλεως πάσης φύσεως, οχημάτων και πεζών Οι εξελφώντε εις τα σωδούς, να επανέλθουν αμέσως εις τα σοκίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, βάσκη κυκλοφορών εις τα θα πυροβολείται αν προειδοποιήσει. Στου πλατεία Radio, σε όλε τι ελεύθερε πλατείε Ελλάδα από το κέντρο ανομία του πλατεία Ρέντιο σε όλα τα κέντρα ανομία και τι αιστείε αντίσταση Υψώστε τι σημαίε τη ανεξαρτησία! Σήμερα στην εστία νομία του πλατεία Ρέντιο θα παρέμβει τηλεφωνικά ο Βαρδάκης Σοκράτης από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Ιρακλείου κατά της εξουδετέρωσης των χημικών όπλων της Συρίας στη Μεσόγειο Κάποιες βασικές πληροφορίες για αρχή ε, μετά την ας πούμε, αποτροπή πολέμου στη Συρία, οι μεγάλες δυνάμεις συμφώνησαν το καθεστώς Άσαν να διαλύσει τα χημικά του έτσι ώστε να αποτραπεί η επέμβαση της Δύσης στο Συριακό έδαχος. Ε, τελικά, η περιοχή στην οποία επελέγει να καταστραφούν τα χημικά της Συρίας είναι η Μεσόγειο και συγκεκριμένα η περιοχή κοντά στην Κρήτη. Το έχουν κάνει γαργάρα τα μέσα ενημέρωσης και το έχουν κάνει γαργάρα τα κόμματα. Ιδίω τα κυβερνητικά δεν, δεν υπάρχει πουθενά σε καμία είδηση ή δεν τα ακούτα από κανέναν. Οι κάτοικοι όμως του νησιού έχουν αναστατωθεί. αναστατωθεί από την οικολογική καταστροφή η οποία μπορεί να προκληθεί με ένα παραμικρό ατύχημα στην περιοχή εκείνη. <Τι> Ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν οι κάτοικοι τη περιοχή για ποιο λόγο πρέπει να εκτίθεται εκείνη σε κίνδυνο η υγεία τους η θάλασσά τους ο, ο τους ο πλούτος που έχει αυτή η θάλασσα για τους ψαράδες, για τους κατοίκους του νησιού για ποιο λόγο πρέπει να διψοκινδυνεύσουν όλα αυτά για χατήρι των μεγάλων δυνάμεων και επειδή μεγάλες δυνάμες συμφώνησαν η καταστροφή αυτή να γίνει δίπλα στην Κρήτη και επειδή έχουμε μια κυβέρνηση δουλική, η οποία. Λέει σε ναι σε όλα Όπως να σου πολίτες της Κρήτης έχουν ξεσηκωθεί Κάνουν συνεχείς κινητοποίησεις, οι οποίες δεν φαίνονται στα κανάλια, δεν τις παρουσιάζει κανένα κανάλι, κάνουν συνεχείς κινητοποίησεις, οι οποίες αφορούν την ίδια την επιβίωσή τους.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 La parti già no, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ese io muoio, la parti no, tu mi devi se de venir, tu mi devi de e se venir, ese io muoio, la parti no, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ese yo muoio, la parti già no, tu mi devi se de venire να σου Όπω σα είπαμε, έχουμε μαζί μα. Ε, παρεμβαίνει τηλεφωνικά, ο κύριο Σοκράτη Βαρδάκης από την Επιτροπή Πρωτοβουλία Ηρακλείου κατά τη εξουδετερέωση των χημικών όπλων στη, στη Συρία στη Μεσόγειο. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν λέγεται η Επιτροπή σα, κύριε Βαρδάκη. Ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι, καλησπέρα. Ε, επικοινωνήσαμε με τον κύριο Βαρδάκη, μάλιστα όταν επικοινωνήσαμε μαζί του, τον πετύχαμε πάνω και σε εκτιβιστική ενέργεια. Το, το διάβαζα ότι κάνατε διαμαρτυρία πάνω σε σκάφη. Ναι, ναι, ναι. Έγινε με πρωτοβουλία τη ε, Ομοσπονδία σκοτών σκαπών, σκαφών από τον Παγκρίτιο Όμιλο μάλλον ε, χθες, χθες το Σάββατο γύρω στις 12 η ώρα 40 περίπου σκάφη ε, κάναμε μια πορεία διαμαρτυρία σε όλο το Ηράκλειο ε, σταματήσαμε στην περιφέρεια Κρήτης και διαμαρτυρηθήκαμε στον περιφερειάρχη στην αποκεντρωμένη διοίκηση και καταλήξαμε πάλι ήταν μια ε, ενέργεια και μια πρωτοβουλία ε, του Παγκριτίου Μήλου των φουσκωτών σκαφών που πιστεύω ότι ε, έδειξε για άλλη μια φορά το στίγμα και την πρόθεσή μας ε, για την αντί, και την αντίδραση το επόμενο διάστημα. Για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει, κάνουμε ένα, ένα πραγματικά δίνουμε μια μεγάλη μάχη το τελευταίο διάστημα. Τους τελευταίους τρεις μήνες ξεκίνησε ένα μεγάλο συλλαγικό εδώ στο Ιεράκλειο. να σας ενημερώσω από το Εργατικό Κέντρο του Εράκλειου. Ε, μετά ακολούθησε από το τεχνικό επιμελητήριο και άλλου φορεί άλλο δεύτερο συναλλητήριο. Δεν είναι δηλαδή το θέμα χθεσινό. Απλά δυστυχώ το αποσιοποίησαν όπου και η κυβέρνηση τα μέσα ενημέρωση των Αθηνών. Δεν που πουθενά στα, στα κανάλια αυτό το θέμα η καταστροφή των χημικών ουσιών. Ναι, ναι, κοιτάξτε, παρότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα και θα το δούμε. Το... Θα αναγκαστούν κάποια στιγμή να πούνε έστω μια κουβέντα γιατί η αντίδραση θα είναι ε, το επόμενο διάστημα πιο δυναμική. Ε, αν και έχουν γίνει δράσει ε, ε, με, με αποκορύφωμα το, το συλλαγητήριο και τη συγκέντρωση στο Αρκάδι, σημειολογικά στο Αρκάδι, ένα τόπο ιστορικό ε, για, όχι μόνο για την Κρήτη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, που 10.000 κόσμος πραγματικά μια πρωτόγνωρη συγκέντρωση ε, είπε ένα μεγάλο, ένα πρωτερό όχι σε αυτή την πιλωτική μέθοδο που πάει να γίνει, δηλαδή για μια ακόμα φορά θέλουν να μα δημιουργήσουν προοπτικές πειραματόζων ε, στη Μεσόγειο. Ε, από ό,τι βλέπω υπάρχει και πολύ μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων στι εκδηλώσεις αυτές, στις διαμαρτυρίες Όχι αυτές. Όχι μόνο, ναι, ναι, δεν είναι μόνο οι φορεί και οι κάτοικοι της Κρήτη, αλλά σιγά σιγά παίρνει και παρελαδικές διαστάσεις, διότι σας είπα προηγουμένως ότι δυστυχώ το απέκρυψαν από την πρώτη στιγμή και κυβέρνηση και μέσα ενημέρωσης των Αθηνών, ε, εσείς αποτελείτε έτσι μια εξαίρεση, ε, σε αυτόν τον κανόνα που πραγματικά και εμεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο. Αν και είχαμε απευθεί ε, και σε κάποια μέσα ενημέρωση τη Αθήνα, Τι σα απαντήσανε με τι ενημέρωσει τη Αθήνα, Η κινητοποίηση τη Κρήτη είναι μεγάλη, ολόκληρη τη Κρήτη. Ε, εγώ δεν θυμάμαι ε, άλλοτε έτσι να έχει ομονοήσει και να έχει σμίξει η Κρήτη απ' άκρου σ άκρου ε, για οποιοδήποτε θέμα. Αλλά σε αυτό το θέμα ενημερωθήκαμε βέβαια λίγο αργά. Ε, Όμω ε, πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουμε τι προοπτικέ εκείνε που χρειάζονται για να αποτραπεί, και αν όχι να μην αποτραπεί, να υπάρξει ένα ε, σοβαρό έλεγχο για το τι πρόκειται να γίνει για να έχουμε το κεφάλι μα σύσυχο. Τα μέσα ενημέρωση τη Αθήνα, για ποιο λόγο σα απαντήσανε, για ποιο λόγο δεν σα βγάζουν, Όχι, όχι, όχι. Μια άκρα μυστικότητα εκτιμώ ότι είναι δέσμευση τη κυβέρνηση ε, και των μέσων ενημέρωση των Αθηνών ε, για δικού του λόγου. Πιθανόν για άλλα συμφέροντα πιθανόν επειδή Αμερική και Ρωσία αποφάσισαν να δημιουργήσουν τις προοπτικές όπως είπε προηγουμένω πειραματόζου τη ήδη επιβαρημένης Μεσογείου, Μεσογείου και θέλω να σου πω ότι για μας είναι και ένα έναυσμα αυτό για να δημιουργήσουμε ε, συνθήκες κατάλληλες επιτέλους να σταματήσει η Μεσόγειο να είναι πραγματικά ο κυματοδράφτης όλων αυτών των επιλογών ε, των άλλων κρατών Είναι μεγάλο το θέμα Υπάρχουν τα... χώρε που αντέδρασαν ε, από εκεί και πέρα πρέπει να, να πούμε ότι είναι ένα πληρωτικό πρόγραμμα που δεν έχει γίνει άλλο και που, πουθενά και ποτέ μια τέτοια μέθοδος δηλαδή η υδρόλυση χημικών όπλων εν σε ένα καράβι 35 χρόνων μονο, μονοκάρινο που δεν εμπλέει καμία εμπιστοσύνη μα καμία εμπιστοσύνη ε, και επέλεξαν τη Μεσόγειο. Αντί να βγουν να μας πούνε γιατί επέλεξαν τη Μεσόγειο, παρά τις οχλήσεις μας επανειλημμένα ε, στην κυβέρνηση, στον υπουργό, ειδικά των εξωτερικών, παρότι προεδρεύουμε τη Ευρωπαϊκής Ένωση, η ελληνική κυβέρνηση θυμούμε ότι για άλλη μια φορά έχει κατεβάσει τα πατελόνια και δεν, δεν έχει δώσει ε, σαφείς ε, ε, απαντήσει σε κανένα. Έχουμε θέλω να σα πω ότι την παραχευή ήταν να ανέβουμε στην Αθήνα σε μια συζήτηση που θα γινόταν από 51 βουλευτές για ε, εκτός της μερασίας διάταξης για αυτό το θέμα. Δυστυχώ, δεν ξέρουμε το λόγο ακόμα, δεν μας απάντησαν για ποιο λόγο αναβλήθηκε για την ερχόμενη 11 του μήνα που ξέρουμε όλοι ότι θα είναι πιθανό να είναι η Μέρκελ στην Αθήνα. Εκτιμούμε ό,τι το έκανα για να μας εμποδίσουν να πάμε στη Βουλή. Ναι. Θα προσπαθήσουμε όμω ε, να επιτύχουμε αυτό το στόχο και να πάμε στη Βουλή. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Βενιζέλο ε, καθήλυνα αρμόδιο, σαν υπουργό ε, αυτή ε, που άπτεται τη διαδικασία δηλαδή, ε, να τον δούμε πριν ένα μήνα. Δεν μα δέχτηκε. Τώρα θα τον αγκάσουμε να μα δεχτεί. Και θα τον αγκάσουμε πάνω απ' όλα να δώσει μια σαφή απάντηση, γιατί θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν είναι μόνο θέμα τη Κρήτη. Όταν λέμε Μεσόγειο δεν είναι μόνο την Κρήτη, είναι η μισή Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, προσπαθούμε κάναμε και μια αναφορά στην εισαγγελία του αριού πάγου ε, και ζητούμε, την οποία και την κοινοποιούμε στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργού και στην περιφέρεια στον Περιφερειάρχη Κρήτη και στον Ετό και στον διορισμένο, δηλαδή στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην περιφέρεια Κρήτη. Και ζητούμε από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου, από την Εισαγγελέία του Αρίου Πάγου, να δει αν υπάρχουν παρατηπίε όσον αφορά για τι δραστηριότητε τη μεταφορά, τη προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφόρτωση του χημικό Γιατί θέλω να σου πω ότι και η μεταφόρτωση ενέχει μεγάλου κενδύου. Δεν με τα λέω εγώ. Η Επιτροπή Άρα, Πολιτών, Άρα. Λασιθίου, Ιχανίου, Ρεθίμινου και Ερακλείου Κάναν την ναι, και είχαμε ζητήσει από καθήλυνα αρμόδιου επιστήμονε και έχουμε κάνει διαλέξεις και διαλέξει με αυτού του καθηγητών. Πριν ήταν του Πανεπιστημίου κρήτη, τον κύριο Στεφάνου, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου κρήτη, τον κύριο Γιουταράκο, ο, ο οποίο είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, έχει κάνει ο άνθρωπο 15 χρόνια στην Αμερική, 5 χρόνια στην Γερμανία και έχει ασχοληθεί με την καταστροφή χημικών όπλων ή και τι παρενέργειε που μπορεί να δημιουργήσουν οποιαδήποτε καταστροφή εμπλώ ε, των χημικών όπλων. Και πραγματικά, ε, όταν ακούσει αυτούς του ανθρώπου, αναπτυξιάζεται. Και δυστυχώ δεν σκέφτεται κανεί το μέλλον αυτή τη χώρα, ακόμα ότι όταν ε, ε, υπάρχουν τέτοιε πραγματικά διαδικασίε που μπορεί να δημιουργήσουν οποιοδήποτε κίνδυνο και οποιοδήποτε καταστροφή. Έχετε στείλει επιστολέ σε όλου του πολιτικού αρχηγού για να το κάνουν θέμα αυτά. Ε, κοιτάξτε. Επιστολή σε όλους τους βουλευτές Σας ναι. είπα αναφορά στην Εισαγγελία του Αριού Πάγου Επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιστολή σε όλους τους ευρωβουλευτές ε, Επιστολή σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων Έχουμε έτοιμη Και είχαμε σκοπό, σας είπα, την παραχερμή που θα αρχόμαστε στη Βουλή Να την καταθέσουμε σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων Αν και ήδη είναι ενημερωμένοι και προφορικά Και δεν έχει βρεθεί ούτε ένας δηλαδή, δεν έρθει σε επαφή μαζί σας. Όχι, αν εξαιρέστε ε, κάποιου βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ που έκαναν κάποιες κάποιε κάποιες εφημερίδες, εφημερίδα των συντακτών ε, που έκανε ε, μια σελίδα σήμερα βλέπω στα παραπολιτικά και γράφεται κάτι ε, η Κρήτη δίνει μια μεγάλη μάχη ε, ε, μετά από τρεις μήνες ε, και αυτό μας φαίνεται έξ, έτσι λίγο παράδοξο. Όμως εμείς το επικροτούμε και θα προσπαθήσουμε και οι άλλοι ασυχοί των κομμάτων, ε, όλων των κομμάτων να πάρουν θέση και όχι θέση και να βγουν να μας πούν ε, κάτι έτσι εμείς θα κάνουμε, θα δείξουμε θέση στην Ελληνική Βουλή. Υπάρχει φόβο στο νησί, υπάρχει φόβος ότι μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο οι κάτοικοι του νησιού από μια οικολογική καταστροφή. Κοιτάξτε, είναι, είναι κάποιε δραστηριότητε ε, που έχουν αναδείξει, που έχουν κάνει και έχουν αναδείξει τα, τα προβλήματα. Η υδρόλυση, όπω δείτε το, το πρόγραμμα αυτό, ε, είναι, κα, σημαίνει καταστροφή εμπλό των αερίων σαρίνου, τάρτα κλπ. Τοξικών αερίων που δεν ξέρει κανεί πώ θα αντιδράσουν μέσα στα αντιδραστήρια. Κάτι διαφορετικό που εμεί δεν θα του πάρουμε χαμπάρι. Ή ακόμα και αν απορριθούν στερεά απόβλητα παρά τις διαβεβαιώσεις του τελευταίου διάστημα ότι θα μεταφερθούν για καταστροφή αλλού. Και εμείς λέμε το αυτονόητο. Δεν θέλουμε να φύγουν από την πόρτα μας και να πάνε κάπου αλλού. Ε, οι κίνδυνοι παντού ε, είναι κίνδυνοι. Εμεί ζητήσαμε και είπαμε οι χώρε που αυτά τα, τα χημικά τα προμήθεψαν στη Συρία και μάλιστα ακόμα και μετά την απαγόρευση των χημικών όπλων, συνέχισαν να προμηθεύουν ε, χημικά όπλα στη Συρία να καταστραφούν στα εργοστάσια παραγωγή του. Ή αν δεν είναι δυνατόν εκεί, κάπου στην ξηρά, για να ξέρουμε πού πατάνε. Ε, αν δεν κάνω λάθο, υπήρχε και μια πρόταση από τι Αζόρε να καταστραφεί στον Ατλαντικό ωκεανό. Νομίζω ε, ναι, έφερε... Εμεί είπαμε όχι στη θάλασσα. Ναι. Δηλαδή, δεν θα, δεν θα πούμε ποτέ εμεί ότι ε, να αντιδράσουμε να μην ε, υδροληθούν στη Μεσόγειο για να πάνε στο Ατλαντικό. Εμεί ζητούμε να γίνει αυτή η, με τη μέθοδο πιθανότητα πυρόληση, αν θέλετε. Ή ακόμα και υδρολήση, αλλά στην ξηρά. Και κάπου που να μην κινδυνεύει κανεί. Και αν θέλετε, η τεχνογνωσία υπάρχει εκεί που τα παρήγαγαν. Να βρουν και την τεχνογνωσία να τα καταστρέψουν. Δεν μπορούμε εμεί να γίνουμε για άλλη μια φορά τα πειραματόζω. Και το μέγιστο όλο είναι ότι εδώ, δια... από ό,τι λένε και από ό,τι διαραίεται, ε, ότι θα γίνει αυτή η διαδικασία, θα γίνει ε, στα μέσα του Ιούνιου. Φανταστείτε σε μια Κρήτη που φέτος ε, ευελπιστούμε ότι θα έρθει μια ανάπτυξη στον νησί λόγω του τουρισμού να υπάρξει ένα δημοσίευμα. Ότι ξέρετε, υδρολύονται χημικά στη Μεσόγειο ε, ε, ε, μεσούσει τη τουριστική περίοδου. Εν μεταξύ, ο Βενιζέλο. Κατηγορεί τους κατοίκους του νησιού όπως διάβασα στην επιστολή του Ότι έμεσα τους κατηγορεί να προσέχουν λέει με τις διαμαρτυρίες τους επηρεάζουν τον τουρισμό Καλά, καλά. Είναι, ε, θα το πω για άλλη μια φορά, το έχω πει και σε κάποια άλλα μέσα εδώ τη Κρήτη ότι ο, δυστυχώς ο κύριος Βενιζέλος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εμείς προσπαθούμε να σώσουμε τον τουρισμό, γι' αυτό αντιδρούμε. Ε, απαντήσαμε στον κύριο Βενιζέλο με μια επιστολή τρισέλιδη και πιστεύω να, καταλα... να επιτέλους να κατάλαβε ε, ότι ε, ζούμε σε μια χώρα που... Αν μη τι άλλο, παρά τα δεινά που, που μας έχουν βρει το τελευταίο διάστημα, έχουμε γερή υποχρέωση τουλάχιστον εμείς, σαν πολίτες αυτής της χώρας, να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας, να διατηρήσουμε το μέλλον τουλάχιστον όσο μπορούμε των παιδιών μας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και θα το φτάσουμε μέχρι τέλου, να είστε σίγουροι. Τουλάχιστον τα ντόπια μέσα μαζική ενημέρωση εκεί στην Κρήτη το αναπαράγουν το θέμα. Δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει μέρα ε, να μην ασχολείται ένα μέσο τη Κρήτη για αυτό το θέμα. Το έχουν ευτυχώ. Ευτυχώ δηλαδή ε, και αυτό του έστω ευαισθητοποιεί την κριτική κοινωνία. Να σα πω ένα παράδειγμα. Πριν κάπως μέρε σήμερα βρεθήκαμε γιατί με τη χάρη να είμαι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ηρακλείου είχαμε σε ένα δικαστήριο για μια σκεπή που βάλαμε σε κάποια άστεγη οικογένεια και μας πήγαν για πολεμική παράβαση το παίξαν όλα τα μέσα των Αθηνών όλα τα μέσα τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών όλα Ουδενό, εξαιρουμένου μέχρι κάποια στιγμή που εκνευρίστηκα και τους είπα είναι δυνατόν ναι καλή είναι και η κοινωνική προβολή ενός δράματος πραγματικά αλλά εδώ ε, παίζουμε ε, πιθανό να έχουμε ένα δράμα ενός ολόκληρου λαού και το αγνοείται και μας υποσχέθηκαν τότε, τουλάχιστον σε μένα προσοχετικά Ότι κάτι θα, θα έλεγαν τουλάχιστον όσον αφορά την εκδήλωση Γιατί ήταν παραμονές της εκδήλωσης του Αρκαδίου Τίποτα δεν, ε, δεν είπαν, κανείς και ποτέ Εντονταξή για κάποιο λόγο υπάρχει αίσθηση Ότι κινδυνεύει μόνο η Κρήτη από αυτό όχι, Ενώ... από... ναι. Μεσόγειο είναι η Κιμεσσηνία Μεσόγειο είναι η Ιταλία Μεσόγειο είναι η Μάλτα, Μεσόγειο είναι η Τουρκία Μεσόγειο είναι η Κύπρος Και θέλω να σας πω Ότι ήδη έχουμε βρει κάποιες συνισταμένες έτσι συννόησες Γιατί και στην Ιταλία υπήρχε άγνοια και προσπαθούμε τουλάχιστον με την Κύπρο ε, με τη Μάλτα δεν μπορούμε να βρούμε έτσι ε, κάποιους διά, ε, κάποιο διάβλο επικοινωνία, όμως με την Ιταλία και την Κύπρο ήδη έχουμε βρει και το επόμενο διάστημα προσπαθούμε να, και να θα δημιουργήσουμε ένα φόρουμ πραγματικά και την προστασία της ε, Μεσογείου και να τους βάλουμε επιτέλους στα γυαλιά να πούμε ότι ναι είμαστε εδώ είμαστε παρόντες τουλάχιστον σε, σε θέματα που άκτονται τη ίδιας μα ζωής και ζωή θα αντιδράσουμε ε... Καλησπέρα και από μένα, είμαι ο Νυχτερινός, είμαι εδώ πέρα συνεργάτης του σταθμού. Θα ήθελα αν, να, να σας ρωτήσω κάτι Επειδή είχα παρακολουθήσει μια εκπομπή στο CREATY TV παλαιότερα Σχετικά με αυτό το θέμα Και κάποιοι είχαν εθίξει και το θέμα της ε, ανεξάρτητης οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ Υπάρχει Ως. κάποιο ζήτημα σχετικά με αυτό και τα χημικά τη Συρίας. Ότι δεν μπορεί να πει όχι, επειδή δεν έχει ΑΟΣ δηλαδή. Ναι, κοιτάξτε, είναι, είναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ε, δυστυχώ δυστυχώς δεν υπάρχει ΑΟΣ. Και δυστυχώ ε, αυτοί μα λένε αυτή τη στιγμή ότι ξέρετε κάτι είναι διεθνή Ναι, πράγματι έτσι είναι. Διεθνή υπάρχουν όμω και στην Ιταλία, διεθνή υπάρχουν στην Ισπανία, διεθνή ύδατα υπάρχουν ε, και στην Τουρκία, διεθνή υπάρχουν και παντού. Και δεν υπάρχουν και ΑΟΣ. Όμω εδώ. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό. Εγώ θέλω να πω και κάτι παραπάνω. Μήπω αύριο μεθαύριο, υδρολύνοντα και καταστρέφοντα τα χημικά με οποιοδήποτε κόστο στη Μεσόγειο, θα τεκμηριώσουν και όρου ε, διεθνών υδάτων για να γίνουν εξορίξεις των υδρογοναθράκων. Όν <σχελίου> <Ω>, βούλεστε. <σχελίου> γιατί πιθανό να είναι σε διεθνή, διεθνή ύδατα. Και αυτό είναι ένα λάθο τη κυβέρνηση. Που δεν είχε δημιουργήσει όταν έπρεπε ε, τη ε, ΑΟΣ. Και την ΑΟΣ εδώ και να μπορούμε να μην θούμε στη στην Όμω μας όμως δεν είναι ένα λόγος αυτός ότι ναι είναι διεθνή ύδατα και θα τα καταστρέψουμε 200 μίλια από την Κρήτη yeah. που δεν ξέρει κανείς, σας είπα προηγουμένως ένα καράβι 35-36 χρόνων με, με μο, ε, μονοκάρινο ε, που, που δεν έχει καμία εμπιστοσύνη και, και δεν ξέρουμε τι, τι συνθήκε να επικρατούν. Και μια πρωτόγνωρη, πρωτόγνωρη και πρωτοεφαρμοζόμενη μέθοδο. Πολύ σωστά. Μια πιλωτική μέθοδο που δεν έχει γίνει ποτέ και πουθενά, το είπαμε και προηγουμένω. Και δεν ξέρουμε τι θα μα προκύψει. Και δεν βγαίνει ένα να μα δώσει μια διαβεβαίωση. Μια διαβεβαίωση. Και ξέρετε, είπαμε σε κάποια στιγμή, τώρα βέβαια ζωρίζονται και πάνε να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά δεν θα το δεχτούμε. Είχαμε πει και στην αρχή, γιατί και εμεί μη νομίζετε, και εντελώ τυχαία ...και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Ε, δεν είμαστε γνώστοι και δεν είμαστε η κατήλοι αρμόδιοι για να εκφράσουμε... Ε, ...τι μπορεί να συμβεί, όμως μάθαμε, μάταμε, φέραμε επιστήμονες... ...κάναμε δυο-τρεις ε, διαλέξεις με, με, με, με επιστήμονες που πραγματικά... ...χημικούς, φυσικούς, με το πολυτεχνείο Κρήτης εδώ... Ε, ...και με κάποιες άλλες σχολές που ξέρουν το αντικείμενο και ξέρουν τι θα πει... Ε, ...αέριο της Μουστάζας, αέριο Σαρί... ...και είμαστε Γι' αυτό όταν πραγματικά είδαμε το τι πάει να γίνει αντιδράσαμε και θα, αντιδράσουμε και θα αντιδράσουμε και πιο δυναμικά θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέτρο και μέσο για να μην γίνει αυτό και για να μην ξεχάσουμε το προηγούμενο Είπαμε τότε ότι ακόμα και αν δεν μπορούμε, μπορούμε να αποτρέψουμε ζητήσαμε αυτή την αρχή εάν δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την υδρόληση και την των χημικών της Φερίας στη Μεσόγειο τουλάχιστον 3-4 Έλληνε επιστήμονες να είναι εκεί, να είναι παρόντες και να, μας, να, να, να δούμε τι ακριβώς θα ζη και αν προκύψει κάτι, ή τουλάχιστον γιατί του έχουν πιστοσύνη, μην απορρίψουν και τα στερεά που καταλήγουν ε, τα αέρια ε, σε στερεά, στερεά μορφή. Και λένε ότι θα καούν στη Γερμανία ή δεν ξέρω εγώ που αλλού απορριφθούν στη Μεσόγειο σε 4.000 μέτρα. Που κανεί, ε, εμεί την καταστροφή θα τη βιώσουν, εμεί μπορεί να μην προλάβουμε τα παιδιά μα. Μετά από 30, 40, 50 χρόνια. Η επιστήμη είναι μια ήδη επιβαρημένη Μεσόγειο. Και δεν το, δέχτηκαν. δεν το δέχτηκαν καθόλου. Ούτε το ζήτησαν καθόλου. Οι επιστήμονες με τους οποίους έχετε επικοινωνήσει, σας έχουν πει ότι είναι μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει κάποια καταστροφή δηλαδή. Κανεί δεν και... προεξοφλεί yeah. ότι θα συμβεί μια ε, διαδικασία που δεν ενέχει κίνδυνο. Κανείς από τους επιστήμονες και σας λέω ονόματα. Είναι ο Στεφάνου, είναι ο, ο πρίτανης του Πολιτεχνείου Κρήτης, είναι ο καθηγητής ε, χημείας ε, και καθήθηνα αρμόδιος ο κύριος Γηταράκος, ε, που έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα κανείς δεν μας έδωσε τη διαβεβαίωση ότι ξέρετε όταν υδρολύεται το σαρίν και το αέριο της μουστάρδας δεν δεν, κανείς δεν μπορεί να έπρεξοβλήσει τι θα συμβεί μέσα στο αντιδραστήριο και ακούστε να δείτε εδώ το, το, το, το, το χειρότερο όλο όλη αυτή η διαδικασία εμπρό πάνω στο πλοίο θα γίνει χειροναχτικά. αυτό μεύς. Λέει όλα Πότε έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε ε, εγώ πιστεύω Εμείς πιστεύουμε ότι ήδη θα έχει ξεκινήσει Με τις ε, Έτσι αντιδράσεις εδώ στην Κρήτη ε, Έχουν καθυστερήσει Τώρα μαθαίνουμε ότι Πρέπει να έχουν τελειώσει ε, Μέχρι τέλος του Ιουνίου Έτσι λένε 90 μέρες ε, Να κρατήσει υδρότηση Δεν μας έχουν πει τι ποσότητε υπάρχουν Δεν μας έχουν πει τι μέθοδο που θα το κάνουν. Απλά υδρόληψη. Θα βούν σε ένα αντιδραστήριο, θα υδροληθούν και τα στερεά θα μεταφερθούν κάπου αλλού για να καταστραφούν. Ε, στην αρχή λέγα για 300, ε, 300 τόνους. Μετά μας είπα για 1.200, μετά μας είπα για 3.000 τόνους. Οπότε φαντάζεστε ότι ε, ε, το θέμα είναι τεράστιο. Το θέμα είναι τεράστιο. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μα Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε. Θα αυξήσετε τι κινητοποίησει σα όσο φτάνουμε σε εκείνη τη στιγμή, Βέβαια. Σα λέω, Εμεί, εάν τελικά συζητηθεί στη Βουλή, αντικατομήνα, ε, θα είμαστε στη Βουλή και να ενημερώσουμε του αρχηγού των κομμάτων και θα, θα του ζητήσουμε όχι μόνο να του ενημερώσουμε, αλλά να πάρουν τι θέση. Δεν πρέπει να παίζουμε αυτά. Φτάνει αυτά που μα έχουν επιβάλει. Αρκετά. Ε, από εκεί και πέρα, ο αγώνα είναι συνεχή. Ε, έχουν κάνει συντονιστικά σε όλη την Κρήτη. Ε, συμμετέχουν χιλιάδε πολίτε. Ε, από την εκκλησία μέχρι τα πανεπιστήμια μέχρι, μέχρι δεν υπάρχει φορέας να μην έχει πάρει θέση Αυτή, οπότε ναι. ο αγώνας ε, εντείνεται και θα είναι ε, ακόμα σχεφτόμαστε ε, και την περίπτωση να φτάσουμε και μέχρι εκεί ε, μεταχή... κάποια σκάφη ναι. εάν τελικά έρθει το καράβι στην Εσόγειο Όσο και αν είναι δαπανηρό, όσο και αν είναι κοστοβόρο, όσο, όσο, όσο. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μα. Έχουμε συμπαραστάτε πολλού, μα πάρα πολλού. Σα είπα χθε, 40 σκάφη ε, έκαναν τον κύκλο του Δηλαδήου και έγινε, έγινε ε, χαμό. Ερχόταν οι άνθρωποι να υπογράψουν, έρχόταν να μπουν στα συντονιστικά, έρχόταν να βοηθήσουν. Και αυτό το συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Είδα ότι επικαλύστε και την εκτροτελεύθερη διάταξη του άρθρου 120 το του Συντάγματο. Βεβαίω. Ε, γι' αυτό σα είπα ότι ε, έχουμε και νομική υποστήριξη και θα χρησιμοποιήσουμε και οτιδήποτε ένδεικο μέσο χρειαστεί ε, για να αναδείξουμε τουλάχιστον το θέμα. Γι' αυτό στείλαμε την αφορά, αναφορά στην εισαγγελέα του Αρίου Πάου και ζητάμε ε, να, να διερευνηθεί αν υπάρχουν παρατυπίε των δραστηριοτήτων και τη μεταφορά και τη προσωρινή αποθήκευση και τη ε, μεταφόρτωση των χημικών όπλων τη Συρία ε, εντό των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μας λένε τιμιά ότι μεταφορτώνται τις Ισπανιές Ζάλινιζες στην Ιταλία όταν μας διαβεβαιώνει επιστήμονε ότι ακόμα και αυτό το εγχείρημα της ε, μεταχύρησης της μεταφοράς δεν έχει τεράστιους κινδύνους Ακόμη, ακόμη και τη μεταφοράς των αποβλήτων αν υποθέσουμε ναι, ναι. ότι θα πάει καλά όλο αυτό Βέβαια. Η μεταφορά των αποβλήτων ενέχει κίνδυνο ήδη από μόνη τη. Ε, και πρέπει να σα αυτή την αναφορά ε, στην εισαγγελέα του Αριού Πάγου την κοινοποίησαμε στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Περιβάλλοντο και Κλιματική στον ε, Υπουργό Δικαιοσύνη και Διαφάνεια Δικαιωμάτων, στον Υπουργό Υγεία, σε όλου του υπουργού. Εισαγγελέα στον Ανατολική Κοιτάξτε. Ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Ότι μπορούμε. Ε, ε, μεταφράσαμε, μεταφράσαμε την παγκρίτια ε, ε, την ε, διακήρυξη που διαβοήθησε του Αρκάδι ε, ε, να τη διαβιβάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, στου Ευρωβουλευτέ. Όπου μπορούμε. Τη μεταφράσαμε στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα γαλλικά. Έχουμε κάνει ένα αγώνα τεράστιο. Πιστεύω να δικαιωθούμε, πιστεύω. Δεν, δε, δε, δεν ξέρω. Δεν, ε, με αυτού που. Δεν θέλω να, να, να κάνω και πολιτική συζήτηση, αλλά δυστυχώ μα έχουν απογοητεύσει. Μα έχουν γιατί ε, το, το, το λιγότερο που είχα να κάνουν ήταν να κάνουν μια αναφορά ε, προεδρεύοντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουμε εμεί, αυτή τη στιγμή εντάξει, μπορεί να είμαστε στον ΟΕΕ, να πήρε την Οργανισμό ο ΟΕΕ, Ρωσία, για, Αμερική όμω, ε, για ποιο λόγο πήραν, επέλεξαν τη Μεσόγειο. Α βγει κάποιο να μα πει ή να μα απαντήσει. Η αλήθεια είναι ότι μια χώρα με ανύπαρκτη ανεξαρτησία και κυριαρχία δεν μπορεί και εύκολα να πει όχι. Μάλλον γι' αυτόν τον λόγο. Ε, μάλλον το πιθανότερο. Εγώ είπα ότι για άλλη μια φορά δυστυχώ κατέβασαν τα πατελώνια. Όπω και τόσε άλλε φορέ. Ε, Εν τω μεταξύ οι ευρωβουλευτέ τουλάχιστον έχουν απαντήσει, έχει απαντήσει κάποιοι ευρωβουλευτέ. Εντάξει και, και ο Κρήτονο ο Αρσένη έχει κάνει ε, κάποιε ενέργειε ε, προ τη σωστή κατεύθυνση. Ακόμα και ο Χατζημαρκάκη, ο Σπύρο Ορανέλη. Ε, από του ευρωβουλευτέ δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ιδιαίτερο παράπονο. Και κάποιοι βουλευτέ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ ε, έχουν κάποιε, αλλά μεμονωμένε σαν, σαν κόμματα ε, να βγουν να πάρουν μια συγκεκριμένη θέση. Όμω θέλω να σα πω και έχω υποχρέωση να το πω αυτό ότι την ερώτηση για να ζητηθεί να μπει στη Βουλή και να ζητηθεί την έκανα 51 βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οι άλλοι τη κυβέρνηση, οι οποίοι έχουν μιλήσει, είναι υποθέσει ότι είναι από την Κρήτη. Από την Κρήτη ε, και, ναι. όχι okay. και όχι όλοι. Ναι. Και όχι όλοι. Ε, Επίση, από ό,τι διάβασα στην επιστολή Βενιζέλου, ο Βενιζέλο λέει ότι είστε οι μόνοι που είστε ανήσυχοι. Δηλαδή ότι σε όλη τη Μεσόγειο δεν μιλάει κανεί. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί όταν απεντηθήκαμε στου Ιταλού, ε, στου Βαλτέζου, σα είπα ότι δεν μπορούμε να βρούμε κάποιο διάβολο επικοινωνία. Ε, και στην Κύπρο, είχαν άγνοια. Είχαν άγνοια. Παντελή άγνοια, δεν ήξερα καν ότι αυτή η μέθοδος θα υλοποιηθεί στη Μεσόγειο. Και τώρα προσπαθούμε με την Φτιτιλία, την, την Καλαβρία, ε, την Κύπρο, ακόμα και με την Τουρκία. Προσπαθούμε τώρα και να, μην, να βρούμε κάποιου διάδρους επικοινωνίας ε, για, για να δούμε από κοινού πώς θα αντιδράσουμε. Πιστεύω ότι θα, θα, θα τα καταφέρουμε ως τέλος. Δεν, δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε μια... μια, μια παρόλο που έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, θεωρούμε ότι αυτό είναι το, το, το, το, το μέγιστο θέμα. Γιατί αν, αν υλοποιηθεί, αν περάσει αυτό, δεν ξέρω και εγώ τι αν μπορεί να γίνει σε αυτή τη δύσμυρη χώρα. Σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη. Εγώ σα ευχαριστώ γιατί σα λέω ε, ε, δυστυχώ ε, έχουμε τεράστια τεράστια παράπονα με τα μέσα ενημέρωση ε, και ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Ελπίζουμε να τα καταφέρετε και να, να μην διαλυθούν εκεί τα χημικά. Και εγώ από την πλευρά μου να σα ευχαριστήσω για τον αγώνα που κάνετε γιατί ο αγώνα ο δικό σα είναι και δικό μα αγώνα, να ξέρετε. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα να το κοινοποιήσουμε σε... σε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. είστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σα. Γεια σας. Καλό βράδυ, E ho trovato l'immaso, o oh, partigiano, portami via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio, da partigiano, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano. Είμαστε εδώ με το νυχτερινό και λέμε δηλαδή πού το πάνε εκεί πέρα, δηλαδή και τι πρέπει να κάνουν στην τελική κάτι και τι περιοχέ, δηλαδή για να βρουν το δίκιο του σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή τι να κάνουν, να μπουν μπροστά και να γυρίσουν το πλοίο πίσω. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να κάνουν κάποιε ενέργειε οι οποίε θα είναι πέρα από τα συνηθισμένα, διότι δεν μιλάμε για κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντο. Μιλάμε τώρα για όλη την Μεσόγειο. Έχει να κάνει όμως όπως ε, είδες πως μας απάντησε ο άνθρωπος και στην ερώτηση αυτή σχετικά με τις ανεξάρτητες οικονομικές ζώνες, λοιπόν, όπου παίζεται μεγάλο παιχνίδι. Ε, και επίσης να πω ότι μέχρι πριν να συμβεί αυτό το περιστατικό υπήρχαν εργοστάσια, ειδικά, υπήρχε σίγουρα ένα στη Γερμανία, υπήρχαν και κανένα δυο ακόμη τα οποία δεν τα θυμάμαι, τα οποία κάναν ακριβώ αυτή τη δουλειά. Δηλαδή εξουδετέρωναν χημικά όπλα. Αυτά τα εργοστάσια τα κατήργησαν πριν να συμβεί αυτό. Δηλαδή αφού αποφάσισαν να κάνουν την ε, υδρόληση κτλ. τα, τα κατέστρεψαν αυτά τα εργοστάσια. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχει εργοστάσιο να το κάνουν αυτό. Θα μπορούσαν ε, ίσω μόνο να το κάνουν όπω προτείνουν και βέβαια και οι κάτοικοι και σωστά στα εργοστάσια εκείνα όπου έχουν την τεχνογνωσία. Και θα μπορούσαν να το κάνουν και με τη μέθοδο τη υδρόληση βεβαίω. Αντί να το κάνουν στη θάλασσα, να αντλούν νερό από τη θάλασσα δηλαδή για να το κάνουν, να το κάνουν στο εργοστάσιο. Σε, σε ένα από αυτά τα εργοστάσια. Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα το μεγάλο είναι, είναι μια από τι ελάχιστε περιπτώσει που όλε οι μεγάλε δυνάμεις έχουν συμφωνήσει απόλυτα σε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον σε άλλε περιπτώσει, η μία λέει όχι, η άλλη διαφωνία εκεί. Οπότε, ελπίζει ότι αντίστοιχα που θα φέρει άλλη, ίσω να σε κάνει ένα αντικλιτώσει. δεν το έχουν βρει η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, να δηλαδή, είναι ο... το η περιοχή είσαι εδώ, η Ελλάδα. Ναι. Για ναι. ακόμα μια φορά. Εντάξει, και δεν είναι, σου λέω και πάλι ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα, διότι α υποθέσουμε ναι. στην καλύτερη των περιπτώσεων ότι γίνεται η υδρόλυση καλά κτλ. Μιλάμε ότι θα δημιουργηθούν, γιατί δεν ξέρουμε και του τόνου. Έτσι. Δηλαδή, είναι... δεν λένε την πραγματικότητα, μια λένε τόσο, μια λένε άλλο κτλ. Τα, τα... τα ποσά δηλαδή τον... δεν τα γνωρίζουν. Αλλά το δεδομένο είναι ότι τα απόβλητα θα είναι πάρα πολλά. Τα οποία θα συσκευαστούν σε κάποια βαρέλια και θα μεταφερθούν μετά για να καταστραφούν. Στη μεταφορά αυτών των βαρελιών, ποιο εγγυάται εμένα, ότι δεν θα συμβεί κάτι ένα να ή οτιδήποτε. Και το μεταξύ αλήθεια είναι ότι όσο και να κινδυνεύει όλη ο όγιο είναι όπω ήταν με το Τσέρνομπιλ. Έτσι. Η περιοχή που κινδυνεύει περισσότερο, είναι η περιοχή που οποία γίνεται η έκρηξη γίνεται το ατύχημα, δηλαδή εκεί γίνεται η ναι. μεγάλη καταστροφή και μετά γύρω γύρω απλώνεται γυροπεροχή. Ναι, δηλαδή θα γίνει η διασφορά με του προβλήματο. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει στην Ισπανία, μπορεί να γίνει στην ναι. Ιταλία, μπορεί να γίνει οπουδήποτε ας πούμε, δηλαδή στο Γιβραλτάρ ξέρω εγώ που μπορεί να γίνει, ναι. κανείς δεν το ξέρει αυτό, ναι. έτσι, εννοώ δηλαδή ότι εφόσον έχει γίνει η πρόληση ναι. και όλα πήγανε καλά αλλά είναι μία μέθοδος η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά εν πλώ. για πρώτη φορά και αυτό είναι σημαντικό Δηλαδή, πράξε, ναι. ναι, είναι πραγματικά το είπε ο άνθρωπο. Είμαστε σαν τον πειραματόζω αυτό που το είπαμε για μένα ανθρώπου, άνθρωπο, όταν έχει έχεις εκχωρήσει την ανεξαρτησία, έχει μετατραπεί σε προτεκτοράτο, σε απικία, είναι επίση πειραματόζω Και οικονομικά και πολιτικά και. Α, στα πάντα. Αυτό δεν το συζητάμε και πραγματικά νομίζω ότι η κυβέρνηση και τα κόμματα δεν έχουν κανένα λόγο. Και το γεγονό ότι έχουμε την προεδρία για μένα, επίση δεν έχει καμία σημασία. Τι, έτσι κι αλλιώ ο Προεδρεύων τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάποιο λόγο παραπάνω από του υπόλοιπου. Απλώ προεδρεύει. Έτσι και αλλιώ εδώ πήγε στην Ουκρανία που κυνηγάει την ελληνική μειονότητα να δώσει διαπιστευτήρια στη νέα κυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι τη δύναμη όλη την έχουν οι πολίτε. Οι πολίτε τη Ελλάδα, οι πολίτε τη Κρήτη, οι πολίτε τη Ελλάδα, οι πολίτε τη Κύπρου, τη Τουρκία, τη Μάλτα, τη Ιταλία, τη Ισπανία, ακούω. Αιγύπτου από κάτω τη Λιβύη. την τη Γαλλία, θα έλεγα εγώ. στην Νότια Γαλλία, έτσι είναι, εφάπτεται τη Μεσογείου. Λοιπόν, νομίζω δηλαδή και αυτό που κάνουν οι πολίτε τη Κρήτη είναι σπουδαίο, δηλαδή ότι προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με του υπόλοιπου να του ενημερώσουν. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει συσκότηση γύρω από το θέμα. Υπάρχει συσκότηση. Δεν υπάρχει όλα... στην Ελλάδα, συγγύηση σε... εδώ. Συσκότηση στην Αθήνα. δεν εδώ... υπάρχει ναι. στη Μάλτα, στην Ιταλία. Εδώ θα καταστραφούν κτλ. Yeah. Λοιπόν, βέβαια, υπάρχει συσκότηση διότι οι άνθρωποι θα ξεσκονόντουσαν σε όλη τη Μεσόγειο. Ενώ οι τόλοι οι τη Μεσογείου θα <coughs> Συγγνώμη ε, Λοιπόν Νομίζω λοιπόν ότι τη δύναμη όλη Την έχουν οι πολίτες Δηλαδή μόνο οι πολίτες μπορούν να το αποτρέψουν αυτό Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να ε, το μεταξύ δηλαδή. το αστείο Δηλαδή τραγικό Είναι ότι ο Βενιζέλος λέει Ότι μόνο οι μόνοι λέει που αντιστέκονται σε αυτό Είναι η κριτική ναι. Δηλαδή, τι περίμενε εδώ, είναι αλήθεια ότι ποιοι περίμεναν να αντισταθούν. Α πούμε, στη Χούντα κάτω την Ισλαμιστική τη Αιγύπτου ή στη Λιβύη κάτω, περίμενα να βγουν εκεί που του κρυβολάνε με το που βγαίνουν το σπίτι του, να κάνουν κάποια αντίσταση. Εννοείται, έτσι όπω είναι. Ή όπως το ο Τορτογάν, η οποία διαλύεται αυτή τη στιγμή, τι αντίσταση να γίνει. Έτσι όπω είναι χτισμένο το σύστημα, γενικώ οι άνθρωποι αντιδρούν ε, όταν το πρόβλημα φτάσει στην πόρτα του. Mm -hmm. Και αυτό πραγματικά είναι τραγικό. Όμω δεν είναι υπεύθυνοι άνθρωποι, είναι υπεύθυνοι η παιδεία και το πώ λειτουργεί ένα ολόκληρο σύστημα που πείθει του ανθρώπου, α πούμε, ότι κοίταξε εσύ το διαμερισματάκι σου, την οικογενειούλα σου, την γειτονινίτσα σου και όλα αυτά. Και δεν βλέπουμε πιο πλατιά, α πούμε, να δούμε ότι αν συμβαίνει κάτι στη Συρία, είναι δίπλα στην πόρτα μα και ότι αύριο μπορεί να χτυπήσει τη δικιά μα πόρτα, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Και όπω επίση νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία και από ό,τι μα είπε ο άνθρωπο τώρα εδώ πέρα με όλε αυτέ κινητοποιήσει θα ενεργοποιηθεί πολλοί κόσμος. Ναι. Νομίζω ότι όταν ενημερωθούν και καταλάβουν οι άνθρωποι τι συμβαίνει ότι τελικά θα δραστηριοποιηθούν. Και, και ήταν και πολλοί χιλιάδες κόσμος mm. από Τίρδα. Δηλαδή, έτσι καλλιούσε η Κρήτη από τη μέρα από το Μνημόνιο. Έχει, στις τοπικές συνελεύσεις έχει μαζέψει πολλοί κόσμο. Δηλαδή δείχνει, έδειξε μεγάλη αντίσταση. Αλλά τώρα με, τη, με αυτό το συγκεκριμένο θέμα ήταν, ήταν πολλοί χιλιάδες. Λοιπόν, παιδιά, να, να σα πω κάτι να πούμε τώρα. Είμαι, παιδιά, ήμουν είμαι μίτσι Σουμπαρδούζα, βρέθηκα τόσο στο σταθμό. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Τώρα που το έπισε αυτό το φιλαράκι να πούμε για του κριτικού, θα σου πω το άλλο. Ήπου ο Μπαλντάκου να πούμε, ή ο Μπαλντάκου, για του Ιωτ να πούμε, ότι που πήγε και άδηρεε του θέτου εκεί πέρα και λέει: Τα ΟΗΚ είναι άλλοι άνθρωποι, δεν είναι σαν του κοινού ανθρώπου. Λοιπόν, <laughs> να σου πω κάτι. Λοιπόν, Παναγιστεί ο Μπαλντάκου να πούμε. Το θέμα είναι ότι πραγματικά οι κριτικοί είναι άλλοι άνθρωποι. Του παραδέχομαι, του βάζω του καθόλου, θα κατέβουμε το τρακτηράκι στην Κρήτη να του υπερασπιστώ. Τρακτηράκι Κρήτη δεν μπορεί, να το φορτώσω στο τέλο. Θα το φορτώσω, θα το φορτώσω <laughs> να πούμε, στο Κάντια, ξέρω εγώ, παλιά του λέγανε έτσι να πούμε, το πλοίου πήγαινε, του Κάντια, του μήνου και αυτά. Λοιπόν, θα το φορτώσω και θα κατέβουμε το τρακτηράκι κάτω να του στηρίξω. Γιατί? Ποιοι ρίχνουν κάτω, να πούμε, τι ανεμογενήτριε, οι κριτικοί. Ποιοι αντιστέκονται, να πούμε, στα αυτά που του βάζουν, ε, πώ τα λένε αυτά, τι συλλιόπλακε, να πούμε, τι εναλλακτικέ τάχα μορφέ ενέργεια και δεν συμμαζεύεται τους ανθρώπους και τα λοιπά και πάνε να τους φάνε τον τόπο εκεί πέρα αλλά οι κριτικοί δεν μας άνε να πούμε εγώ τους εμπιστεύω με τους κριτικούς και νομίζω ότι θα έχουν αποτέλεσμα οι αγώνες τους και γι' αυτό τους βλέπεις πως, μα... πως μαζεύονται είναι άνθρωποι δραστοί, δραστοί, δραστοί αγαπάνε αγαπάν αγαπάν τον τόπο δραστοί, τους παιδί μου να πούμε αγαπάν τον τόπο τους και να σηκώ και κάτι είναι συντεταγμένη σε κοινωνία να πούμε είναι. εδώ που ζείτε εσείς στην Αθήνα να σου το πω και αυτό, ή 5 εκατομμύρια ρεμάλια, ο καθένα μου να <χι> Ενώ αυτή εκεί πέρα είναι συντεταγμένη συγκοινωνία. Δηλαδή, τον ξέρει τον γείτονα, ρε, θα πάτε να πιείτε μια τσιπουδιά, να πούμε, θα του δει τον καφενέ, ναι. θα μιλήσει, θα του βοηθήσει με το τρακτέρ του άνθρωπου, να πούμε, να οργώσει, να κάνει, να δείξει κτλ. Έχουν κάτι συνητηρισμού στην Κρήτη, να τρέφει τα μάτια σου. Δεν είναι τυχαία η κριτική. Είναι άνθρωποι με τσαρανό, του λέει η του να πούμε. Και για αυτό, για να κλείσουμε, που έχουν είναι ότι σε περιοχέ τέτοιε, όντω, δηλαδή που είναι κοντά οι άνθρωποι προ τον άλλον, κερατέα, σκουριέ, δηλαδή, τριγκρίτη. Έτσι. Δηλαδή η αντίσταση είναι πραγματικά. Όπου υπάρχει. Με ξέρετε, και... εμά το Σύνταγμα που ήταν συμβολικό το Σύνταγμα που μαζεύτηκαμε όλοι στο κέντρο τη Ελλάδο, α πούμε, στην πρωτεύουσα τη Ελλάδα, στην ύπεθρο γίνεται η αντίσταση. Κοίταξε, μαζευόμαστε εδώ στο Σύνταγμα να πούμε, αλλά δεν κάναμε και τίποτα. Ο καθένα μουνάκουστο ήταν. Είμαστε ένα εκατομμύριο κόσμο και ο καθένα μουνάκουστο, έτσι. Αλλά, όπω λε στην Κερατέα, στι Κουριέ, στην Κρήτη, να πούμε, οι άνθρωποι συντάσσονται σε κοινωνία. Είναι μια κοινωνία ολόκληρη. Και όταν βλέπει τον κίνδυνο, ενώνεται και αντιδρά. Φυσιολογικό. Άμα εμείς στο διαμερισματάκι μου, να πούμε, και βλέπω τα μέσα μαζική εξημέρωση, που δεν λένε ότι θα έρθουν να καταστρέψουν αυτά τα κουλουχημικά, να πούμε, μέσα στη Μεσόγειο, πώ θα αντιδράσει ο άλλο. Και του λένε, περίμενε, θα πάρει και το πρωτογενέ πε πεόκλασμα να πούμε και τέτοια. Περιμένει εσύ να αντιδράσει. Ο άνθρωπο είναι αποχαυνουμένο. Είναι εκεί πέρα, τον έχουν ζωρίσει, τον έχουν ρημάξει, τον έχουν φοβήσει, να το πούμε αυτό. Έτσι λειτουργεί λοιπόν, το σύστημα, με το φόβο. <συσχεσίσαι> Φοβότερη η Κρήτη, κύριε. Από ό,τι φάνηκε μέχρι τώρα. Καλά, τώρα θα δούμε τι θα κάνουν τώρα. Ελπίζω να, τουλάχιστον να τον εμποδίσουν. Και άμα η Κρήτη είναι αυτή <συσχεσί> η οποία καταφέρει και σώσει πραγματικά τη Μεσόγειο ολόκληρη, τότε μπορούμε να ελπίζουμε και εμεί, σαν χώρα, ότι μπορούμε να απελευθερωθούμε κάποια στιγμή. Ο Μπαρδούσα έχει δίκιο. Έχει δίκιο, πάντα. Έχει δίκιο ο Μπαρδούζα, η κριτική είναι λαό με παντελόνια. Υδεστήκε ο άνθρωπο, mm. οι άλλοι κατε... τα έχουν κατεβάσει. Τα έχουν κατεβάσει, λέει τα παντελόνια. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που μα είπε mm. και έχει δίκιο. Η κριτική μέχρι στιγμή στην ιστορία του δεν έχουν κατεβάσει ποτέ τα παντελόνια και νομίζω ότι ούτε τώρα, όχι νομίζω, είμαι σίγουρο, ούτε τώρα θα τα κατεβάσουν. Εμεί από εδώ, από, το... από την εστία νομία του πλατεία Ρέντιο, εννοείται ότι στηρίζουμε τον αγώνα. Των κριτικών, όπω και τον αγώνο όλων των Ελλήνων. Γιατί αυτό δεν είναι θέμα μόνο οικολογικό, δεν είναι μόνο θέμα ανθρώπινη ζωή, είναι πραγματικά και αυτό που είπα πριν: θέμα είναι εξαρτησίας μια χώρα. Ε, δεν μπορείτε, παιδί μου, να θεωρείτε αυτόματα μια χώρα, απικία ή προτεκτοράτη, ότι δεν μπορεί να πει όχι και ότι είναι ο μαλάκα τη Ευρώπη. Οπότε, ας πάμε πάλι στο μαλάκα τη Ευρώπη για να θρέψουμε και τα χημικά τη Ευρώπη. Αυτό είναι θέμα που προσβάλλει και ένα ολόκληρο λαό. Ποιο μου λέει εμένα ότι μετά από αυτό, άσε αυτά που είπαμε τώρα για τι. Ε... Ανεξάρτητε οικονομικέ ζώνε κτλ. Πέρα από αυτά. Ποιο μου λέει εμένα ότι αύριο δεν θα βρούνε σε μία άλλη χώρα πυρηνικά όπλα και ότι δεν θα έρθουν πάλι εδώ πέρα να θάψουν τα πυρηνικά απόβλητα. Ποιο μου το λέει εμένα, ποιο μου το εγγυάται. Ε, Εμεί υποτίθεται ε, ότι είμαστε πιο δίπλα στη Συρία και το κάνουν Αλλά ποια, οποιαδήποτε χώρα Τι, θα μπορούσε. Τι πάνε να πει πιο δίπλα στη Συρία, ναι. δεν κατάλαβα. Ναι, είναι το πάνε γεωγραφικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ότι εφόσον το πιο στη θέμα, Είπε ο άνθρωπο και πολύ σωστά. Αυτοί που πούλησαν τα όπλα <στοί> στους, <στοί> στους, okay. στους... Okay. να λάβουν και δεν τα, τα πούλησε τα όπλα. Αυτοί που τα πούλησαν τα όπλα στουργείου στους στους στους δεν έχουν θάλασσα, μην τρελαθούμε. Και ούτε ούτε, ούτε καν αυτό που ο άνθρωπο. Ούτε καν να το κάνουν σε δική του θάλασσα. Γιατί να μην μοναδεί καμία θάλασσα. Να το πάνω στα εργασία. Και το καταστρέψουν στην ελλεχόμενο εκεί. Πού γίνεται. Μάλλον κάτι άλλο εξερευνούνο και πέρα, κάποια άλλοι που γινεται μαλλον κατι αλλο εξυπηρετούν εκεί περα καποια αλλοι που θελαμε να κάνουν. Μάλλον έχει δίκαι ένα άνθρωπο. Φτάσαμε στο τέλο τη. Ανάβει τσιγάρο ο Μπαρδούζα δίπλα. Αφήστε <Σταφίσαι> με γιατί έχω σιλέτι να πούμε τώρα. Έχω σιλέτι με τι ανθρώπου εκεί πέρα. Τι κάνουν αυτό πράγμα. Θα πάρουν το τρακτέρ, θα κατέβουν κάτω. Δεν τη λιτώνουμε. Σίγουρα, σίγουρα. <Σταφίσαι> έτσι είναι. Δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή. Δεν σέβονται το περιβάλλον. Δεν σε, καλά, δεν σέβονται την εθνική αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Αφού το έχουν αποδείξει έτσι κι αλλιώ χρόνια τώρα. Κοίταξι, να σι κάτι πανούλι. Κανένα δεν θα σεβαστεί την αξιοπρέπεια του Ελλήνων αν εμεί οι δεν δείξουμε ότι έχουμε αξιοπρέπεια ω λαό. Τελείωσε το πράγμα να πούμε. Εμεί πρέπει να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μα. Μπορούν να μα τα πάρουν όλα. Εμένα δεν με νοιάζει να πούμε. Θα με πάρουν το σπίτι, θα με πάρουν το χουράφι, θα μου πάρουν το τρακτέρ, θα μου πάρουν το λελούδο. Καλά, τη λελούδο δεν τη δίνω. Να το λαός, πούμε Λάξαμε Αλλά το λέμε κανένα. τώρα, έτσι. <laughs> λοιπόν, αλλά την αξιοπρέπειά μου να πούμε, πανούλη μου, δεν τη διαπραγματεύουμε Ο κόσμο να χαλάσει και οι φυλακοί να με πάνε. Θα πάω παρέα με την αξιοπρέπειά μου Τον αγώνα λοιπόν οι κριτικοί υψώνουν τη σημαία και ανεξαρτησίας που λέμε εδώ στην εστία Νομίας Και τη σημαία της αξιοπρέπειας, ότι δεν ανέχονται να είναι οι μαλάκες της Ευρώπης Μπας και καταφέρουν οι κριτικοί, αφού από μάθαμε δεν υπάρχει ενημέρωση στην υπόλοιπη Ευρώπη, μπας και είναι οι κριτικοί αυτοί που θα καταφέρουν τελικά και σώσουν την Ευρώπη από μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Ή και σώσουν την Ελλάδα από μια αξιοποίηση τη αποκλειστική οικονομική ζώνη τη, γιατί πέταξε πολύ σημαντικό υπονόμενο άνθρωπο ο οποίο βγήκε, ότι με αυτό ίσω να θεωρηθεί διεθνή η και σωσουν την ελλαδα απο μια αξιοποιηση τη αποκλειστικη οικονομικη ζωνη τη γιατι πεταξε πολυ σημαντικο υπονομενο ανθρωπο ο βγηκε οτι με αυτο ισω να θεωρηθει διεθνη η ζωνη στη θάλασσά μα. Κάνουμε γεωτρήσει και τα λοιπά, κανονικά. Ναι, γιατί είχα κλείσει το μικρόφωνο, αλλά τώρα μιλάμε κανονικά με το μικρόφωνο. Α, α, <laughs> λέω ότι, όπω είπε ο άνθρωπο, πολύ σωστά, ποιο μου λέει εμένα ότι αύριο θα αρκούν και θα πούνε, εδώ καταστρέψαμε τα χημικά, είναι διεθνή ύδατα και κάνουμε γεωτρήσει και, και βγάζουμε πετρέλαιο, α πούμε ή αέριο ή δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι, τι αποκλειστικό μπορεί να έχει μια χώρα η οποία έχει εκχωρήσει τα πάντα. Ε, Αγωνιστικού χαιρετισμού όλα τα κέντρα ανομία και κυρίω σήμερα στην Κρήτη, ποιο που αγωνίζεται. Ευχαριστούμε πολύ, Δροσοκράτη, τον το Βαρδάκη, από την Επιτροπή Πρωτοβουλία yeah. Πολιτών Ιρακλείου για τη μη καταστροφή των χημικών τη Συρία στην Κρήτη. Πραγματικά ευχόμαστε το αγώνα σα να ευοδοθεί. Yeah. Ναι, yeah. Θα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμεί, ό,τι περνάμε. Θα το κοινοποιήσουμε κι εμεί. Αν δεν κάνω υπάρχει και χαρτί στο οποίο υπογράφει κιόλα. οι κυκλοφορία να χαρτίσει στο διαδίκτυο γιατί μαζεύουν υπογραφέ. Yeah. Ωραία, θα το κοινοποιήσουμε παντού. Και σε οποιαδήποτε δράση πάλι, ή όταν θα έρθουν πάλι στην Αθήνα να κανονίσουμε και ακόμα καλύτερα, να κανονίσουμε πας και του φέρουμε εδώ να μας μιλήσουν. Θα ήταν το να, καλύτερο να τους φέρουμε εδώ αλλά και μπορούμε... ή να σαν λυθούμε εμείς από κοντά. Και μπορούμε και να οργανώσουμε, δηλαδή αν μαζευτούν οι άνθρωποι και μας δηλώσουν ότι θα φάνε στη Βουλή κτλ μπορούμε να οργανώσουμε κάτι, έστω ο καθένας από την περιοχή του, να οι πολίτες της περιοχής, mm -hmm. η... όποια συλλογικότητα μπορεί με ένα κάλεσμα να πάμε εκεί πέρα να του συμπαρασταθούμε, δηλαδή όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Αυτό, είναι πολύ, και ιδέα, ναι. και αυτό είναι πολύ καλή ιδέα, αυτό είναι πολύ καλή οπότε να δείξουμε ότι συμπαραστεκόμαστε μπράκτος. Ε, αυτό ήταν το τέλο ε, τη εστιαστίας ανομίας για σήμερα, ευχαριστούμε τον Σοκράτη Βαρδάκη για την παρέμβασή του, ελπίζουμε ο αγόνας του. και εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν, ε. θέλουν ελπίζω δηλαδή, τι ε, να κάνουν. Εγώ θα τα εμπιστοσύνη. Τουλάχιστον υπάρξει μια μεγάλη νίκη από την εποχή τη κερατέα. Έχουν υπάρξει νίκη συντεταγμένη κοινωνία κοινωνίας, κοινωνίας ναι. εναντίον του. Μακάρι μετά την κερατέα να υπάρξει μια νίκη στην Κρήτη, και μετά να υπάρξει μια νίκη στι Κουριέ και να υπάρξει μια νίκη πανελήνια στο τέλο. Πανελήνια, ναι. Πανελλήνια, ναι. Πανελλήνια νίκη. Θα τα πούμε εμεί την άλλη εβδομάδα, πάλι στι 6 η ώρα. Θα έχει προηγηθεί στι 4 η ώρα το δεύτερο μέρο για το της μαύρης λίστας για τον Άλεξ Ρόντο όπου όπως σας είπαμε θα ασχοληθούμε με τις σχέσεις του κυρίου αυτού με τα εθνικά θέματα της χώρας πως επενέβησε εθνικά θέματα της χώρας αλλά και στη διεθνής κακέρα, στη Γεωργία δίπλα στο Σακιασβίλη και πως επέβαλε τα αμερικανικά συμφέροντα όπου το χρειάστηκαν οι Αμερικάνοι για λογαριασμό τους σώρος και την Τετάρτη στι 4 η ώρα Έχουμε την Bax Germanica, όπου θα σας βγάλουμε το κουμέντα, είχαμε βγει τηλεφωνικά, ήταν βγει τηλεφωνικά στην εκπομπή του Μπαρδούζα, θα σας βγάλουμε το για την υπόθεση Μπαλτάκουτ, η οποία στην πραγματικότητα είναι υπόθεση Σαμαρά. Έτσι. Ξεκάθαρα. Που ε, είχε δημοσιεύσει η Ακρόπολη ότι ο Σαμαράς είχε επισκεφθεί στον κοριδαλό τον ε, Μιχαλολιάκο, για να κλείσουν κάποια συμφωνία. Αυτό και θέλουμε να δούμε αν τελικά η συμφωνία πέτυχε ή απέτυχε, ή άμα τελικά ζούμε όπω όταν είχε γίνει το περιστατικό με το FISA, την εκπομπή που είχαμε κάνει, mm. που είχα παραλυρίσει για τη δολοφονία αυτή με τη δολοφονία Λαμπράκη. Και άμα ζούμε μια νέα αυτονόμηση, εντό εισαγωγικών αυτονόμηση, Έτσι. θέλω να πω απόλυτα ξένης, ξένης εξάρτηση του παρακράτου στην Ελλάδα, το οποίο δεν θα θυσιάσει να καταπιεί ακόμα και τον ίδιο τον Σαμαρά για να κάνει μια ανοιχτή φασιστική εκτροφή. Πρέπει mm. να εξετάσουμε για αυτό το θέμα. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Κυριακή Για την εστία νομία τουλάχιστον Στις 6 ώρα Υψώσετε τις σημαίες ανεξαρτησίες τα μπαλκόνια σας Μέχρι η Ελλάδα να απελευθερώθει Γεια σας, Γεια σας. παντός προσώπου, ανευτηρήσεως ή ασβήποτε διατυπώσεως ή τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. Πάσα τη άπτη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγή απαγορεύεται η κυκλοφορία εξ τα της πόλεως φύσεως, οχημάτων και πεζών. Οι εξελφώντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστων. ότι μετά την δύση του Ηλίου, βάσκη κλωφορών εις θα Σοδούς τα πυροβολείται αν να